Το μόνο βέβαιο σήμερα είναι μια βεβαιόλημα. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. για Ελλάδα νέα, μια καινούργια ανατολή. Καϊκά! Εσύ θα μας ενώσεις, Κωνσταντίνε Καραμαλή. Άλλο τον άσε αετός και άλλο να τον κάνεις. Σωστή δημοκρατία. Άλλο το να θωρίσεις κορφές και άλλο να τι φτάνεις. Έτσι πατρίς, Αν δεν καταλαβαίνεις γιατί δυσανασχετούν και διαματίρουν την πολλοί Αν επιμένεις κόντρα σε όλες τις ενδείξει Ότι εσύ έχεις δίκιο και η πολιού άδικο, αν πιστεύεις ότι ξέρεις πάντα καλύτερα από αυτούς. Και η μόνη παραδοχή που κάνει είναι ότι θα έπρεπε να το επικοινωνήσει καλύτερα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι εκείνοι έχουν δίκιο και εσύ Αν ούτε αυτό το καταλαβαίνει, τα πράγματα είναι χειρότερα. Καλά κρασιά. Τα πράγματα τότε εκεί οδηγούνται. Η ιστορική μέρα χτεσινή συνευρέθησαν. Υπήρξαν στο ίδιο πάνελ, α το πούμε έτσι. Στην ίδια αίθουσα, στον ίδιο χώρο, δύο εθνικά κεφάλαια του τόπου. Ο Αντώνη Σαμαρά. Και ο Κώστας Καραμαλή, εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα, και οι δύο δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Έκαναν σκληρή κριτική ο Δέ Σαμαρά, τη σκληρότερη κριτική που έχει γίνει στη Νέα Δημοκρατία ποτέ. Ούτε το Πασό κάνει τέτοια κριτική, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανεί δεν έχει σκεφτεί, τολμήσει να διατυπώσει τέτοια επιχειρήματα κατά τη Νέα Δημοκρατία, κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το έκανε και ο Καραμαλής, εδώ που ξεκινήσαμε και με τον ύμνο, του Θείου βεβαίω, αλλά ταιριάζει και στον ανιψιό. Το έκανε και ο Καραμαλής, αλλά με πιο ευρωπαϊκή αφορμή και τρόπο ακούσαμε ένα απόσπασμα, θα ακούσουμε και άλλα. Εκεί λοιπόν ήταν και το εθνικό κεφάλαιο Αντώνης Σαμαράς. Υψώστα τις ελληνικές σημαίες, βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριε Αντώνης πάει που ζούσε στην απλή Συνιστά μήπω πολιτική πρόταση του ούτε δεξιά, ούτε κέντρο, ούτε αριστερά, Μόνο μπροστά Όλοι μαζί θα πάμε μπροστά Με ένα κανάτι και ένα σφουγγάρι Και με κρασί πόδι Κύριε Βαΐα, δεν είμαι πότης, δεν πίνω μάτια Έκρα δεξιά Και αχταίνει στα μαλλιά Το μαλλί είναι Και ένα λουλούτι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά Μετά από το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα σε αριθμό ψήφων στην ιστορία της παράταξης, οι αναφορές που άκουσα για αποειδελογικοποίηση και οι συγκρίσεις με άλλες τελείως διαφορετικές εποχές δείχνουν δυναμία κατανόησης της κρισιμότητας των περιστάσεων και είναι το λιγότερο ατυχή. Έτσι κάπως ξεκίνησε, έλεγε διάφορα, πολύ χειροκρότημα, υπήρχε στο κοινό, ήταν και τώρα Μπακογιάννη από κάτω, θα την ακούσουμε σε λίγο, είχε κάτι μούτες, οι οποίες γίνονται ήδη viral στα social media, με αυτά που άκουγε, γύριζε το κεφάλι αριστερά, γύριζε το κεφάλι δεξιά, γιατί μιλούσε για τη δεξιά, ο Σαμαράς, ε, μ, μ, ότι παλιακό το είπε ο Αντώνης Σαμαράς από πάνω για όλα τα θέματα και κυρίω για το κόκκινο πανί που είναι ο, γάμος των γεϊ, ο νόμος που ήρθε. Που τον έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και κάποια στιγμή ήθελε να απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αντώνη Σαμαρά για αυτό που είχε πει μετά τι εκλογέ, μετά τι ευρωεκλογέ. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη είχε μιλήσει για το δέντρο, για τι ρίζε. Είχε παρομιάσει την Νέα Δημοκρατία με ένα δέντρο. Ε, σε αυτό το δέντρο απάντησε ο Σαμαράς Θα έλεγα ότι είναι και η ίδια θέση που απαντά στα κάποια εύκολα λόγια για μια δίθεν ανάγκη επιστροφή στι ρίζε. Γιατί ποτέ δεν αρνηθήκαμε τις ρίζες μας. Ε, αν όμως το δέντρο δεν ψηλώνει Μπάτσι δολοφόνι Και δεν απλώνεται Τότε σημαίνει μάλλον ότι οι ρίζες του έχουν ξεραθεί. Ενώ αντίθετα όταν τα κλαδιά του μεγαλώνουν Τότε μάλλον και οι ρίζες δικαιώνουν το ρόλο τους. Οι ρίζες δεν υπάρχουν για τον εαυτό τους Υπάρχουν για να κρατούν τελικά το δέντρο γερό και ακμαίο. <Τι> Είχε πει ο Κυριάκο Μητσοτάκη αμέσω μετά τι ευρωεκλογέ, προσπαθώντα αυτό το 1 εκατομμύριο που έφυγε να το δικαιολογήσει. Προσπαθώντα τι 13 μονάδες να τι δικαιολογήσει που χάθηκαν από τι εθνικέ εκλογέ μέσα σε ένα χρόνο. Καταχαρούμενο ο Αντώνης Αμαρά απάντησε. Πώ λοιπόν δημιουργήθηκε η μικρότερη και πιο φοβική νέα δημοκρατία όλων των εποχών σε αυτέ τι εκλογέ, Μήπω ιστορικά. Μικρότερος αριθμός ψήφων πρέπει να το δούμε Δείχνει ότι το δέντρο πράγματι ούτε ψηλώνει ούτε απλώνεται, ούτε απλώνεται Ακριβώς διότι αποκόπηκε από τις ρίζες του Α, Κύριε Αντώνη πώς Αντώνη Και μαζί σου τ' Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει 24 Τον έχει 24 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μαλακίε. Σήμερα κάναμε το μνημόσινό μα. Πατέρι μου, ο έντης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Αμήν, Πολύ αμαρτωλός, πρέπει να είναι πολύ καλός άνθρωπος ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί είχε πάρει, είχε βάλει κάτω χθε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον για αλείπειτα για όλα τα θέματα ακόμη και για αυτά που νομίζαμε ότι είχαν ξεχαστεί, τα είχε κρατήσει, καλός άνθρωπος, καλή καρδιά. Τα είχε κρατήσει και τα έβγαλε ένα-ένα. Έχει και τον Κώστα Καραμαλή από κάτω να κοιτάει. Την Τώρα Μπακογιάννη όπως είπαμε πριν, η οποία Τώρα Μπακογιάννη σήμερα το πρωί βγήκε στο Sky και μίλησε για τον Αντώνη Σαμαρά, τον παρουσίασε σαν ένα παιδάκι που δεν τον παίζουν οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι ο κύριο Σαμαράς κατέθεσε την προσωπική του πικρία. Αυτό ήταν το μήνυμα δηλαδή τουλάχιστον δηλαδή... το οποίο έλαβα εγώ Και προσωπική του πικρία ότι διαφωνείς για... σε όλα κύριε Μπακουγέ Ότι εγώ ήμουνα εκεί και δεν ήταν οι βουλευτές Και αυτό και Εδώ μίλησε για, με... για τη μικρότερη και φοβικότερη Νέα Δημοκρατία Ναι, των δεν εποχών. με παίζουνε Περίπου αυτό ήτανε το μήνυμα Το οποίο κατάλαβα εγώ από τον κύριο Σαμαρά <Κα> ένα βράδιο, κύριο Εγώ <Τι> Στρώνει να κοιμηθεί ξυπνάμε Δεν με παίζουνε περίπου αυτό ήτανε το μήνυμα το οποίο κατάλαβα εγώ από τον κύριο Σαμαρά Μα τον, τον εις δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή Έλα ζωή σε λόγο μας Άχου για πάντα μες στον ήρω του θέλει πια μυρίζουν ωραία αλλά ξεραίνονται γρήγορα και ταιριάζουν με τι φακέ. δεν το είπε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς εδώ λοιπόν και η Ντόρα Μπακογιάννη την παρουσίασε τον μείωσε αυτό ήταν ο στόχος να βγει σήμερα το πρωί για να μειώσει τον Αντώνη Σαμαρά με αυτό το σχόλιο ότι δεν τον παίζουν ότι έβγαλε προσωπική πικρία ότι όλα αυτά δεν είναι πολιτικά που ανέφερε δεν είναι κριτική από τα δεξιά μέσα στο κόμμα είναι κάτι που μόνο του έχει εσωτερικό τον Τον Τρόι και αυτόν τον Καϊμό τον έβγαλε στην χρησινή εκδήλωση που έγινε στο Πολεμικό Μουσείο μαζί με τον Κώστα Καραμαλή το άλλο εθνικό κεφάλαιο ο οποίος ε, και αυτός με πιο ήπιου τρόπους, είναι και Καραμαλής δεν είναι πολύ άγριος ήταν του μεσαίου χώρου αν θυμόμαστε, ε, έβγαλε τα δικά του θέματα. Οι καθησυχαστικέ ερμηνείε ότι οι ευρωεκλογέ, απ' τη φύση του, ενδιαφέρουν λιγότερο του πολίτε από τι εθνικέ εκλογέ, αφού δεν αφορούν την διακυβέρνηση τη χώρα, ότι αυξανόμενα τμήματα κυρίω των νεανικών κοινών αδιαφορούν για τα κοινά, ότι τάχα η καλοκαιρία οθεί του ψηφοφόρου στι παραλίες αντί στι κάλπε, μικρή αξία έχουν. Αν δεν είναι παντελώ έολε, μοιάζουν περισσότερο με παρηγοριά στον άρρωστο. Κωνσταντ, <χω> Ο Κυριάκος Μητσοτάκη Τον έχει 24, τον έχει 24. <Ρι> <Ρι> <Ρι> Όταν η αποχή φτάνει στο 60% Όταν 6 στους 10 Τον να απέχουν Όπως δυστυχώς συνέβη και στη δική μας χώρα Δεν είναι ώρα εφησυχασμού Αλλά είναι η ώρα επίγοντου συναγερμού <Ρι> Αυταπάδες ούτε χωρούν, ούτε συγχωρούνται. λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα ο αρχηγός μας Κωνσταντίνε Καραμαλή Αυτό το ακούω από το τότε που ήμουν αμωρό. Στρατός λαός μαζί σου, σαν ορχήστρα συμφωνική Στη μεγάλη τους πλειοψηφία Όσοι πολίτες επιλέγουν την αποχή, εκφράζουν δι' αυτού του τρόπου τη δυσαρέσκειά τους, την ενόχλησή τους. Προς την κυβέρνηση, είπε και προς όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά κυρίως προς την κυβέρνηση. Αυτά με τον Κώστα Καραμαλή, αυτά με τον Αντώνη Σαμάρα, δεν τελειώσαμε, έχουμε κι άλλα. Είναι δύο εθνικά κεφάλαια, παροπλισμένα, προσφέρουν, όπως χθε έγινε κοντζά με εκδήλωση, για να πούνε τα δικά τους, να μάθουμε τι ακριβώς ε, λένε Ποια ακριβώ είναι η αρνητική του γνώμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έγινε. Ωραίο ήταν. Πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να γίνονται αυτά. Το άλλο εθνικό κεφάλαιο είναι καθηγητή σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο τη Τουρκία. Το ακούσαμε χτε. Και το άλλο εθνικό κεφάλαιο, το τέταρτο, πρώην Πρωθυπουργή, είναι ο Γιώργο Παπανδρέο, ο οποίο σε καμιά θάλασσα θα είναι. Σφάζονται στο Πασόκ. Δεν έχει δώσει σημεία ζωή. Μάλλον κολυμπάει. Μάλλον κάνει ποδήλατο. Κάτι άλλο, εν πιο αναζωογονητικό. Αυτά είναι τα τέσσερα εθνικά κεφάλαια. Πρώην Πρωθυπουργοί, ο οποίο. και ο Σιμίτη. Σιμίτη την. ναι, δεν ξέρουμε τι κάνει, έχει χαθεί τελείω. Λογικό, αλλά αυτοί είναι οι υδρόντε που είναι και βουλευτέ, έτσι κι αλλιώ. Οπότε ε, έχουμε μια περιέργεια, μια αγωνία, τι ακριβώ γίνεται. Μια εκτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών κάνει η Ντόρα Μπακογιάννη. Πέρσι, οι άνθρωποι ψηφίσανε για την κυβέρνησή του. Α! Αντζούγια, θα σουβάλω στι Άμεν. Γι' αυτό που τους αφορούσε άμεσα ήθελαν να έχουν τον κυρία Κομιτσέτα και πρωθυπουργό πέρσι. Αϊ, θέμε, θέμε την Εφέτο δεν είχανε κανένα μελόγο. Εγώ πήγα σε ένα χωριό, μου λέει μια γυναίκα. Τώρα είσαι υποψήφια να, να σου βάλω σταυρό. Λέω: Όχι, δεν είμαι υποψήφια, αλλά να ψηφίσει για τις ευρωεκλογέ. Έλα mm -hmm. μου, τώρα μου λέει εντάξει. Οπότε τη λέει και τώρα εντάξει με ψηφίσει <laughs> για αυτέ τι εκλογέ, αφού δεν ήταν η ίδια υποψήφια για να τι βάλει σταυρό. Πέρυσι ψηφίσαμε για τον πρωθυπουργό μα. Γι' αυτό του δώσαμε 41%. Φέτο δεν ήταν για τον πρωθυπουργό μα, γι' αυτό πήρε 28% και με ένα εκατομμύριο κάτω. Όταν ξαναγίνουν και θα πρέπει να διαλέξουμε τον πρωθυπουργό μα, θα δούμε τι ακριβώ θα του δώσουμε μέσα στα ηχητικά. Ακόμα και κάτι πληροφορίε για τον Κυριάκο Μιτσοτάκη που μα τι μεταφέρει ο Άδωνη δεκτέ. Τα δεχόμαστε εμεί όλα εδώ, ανοιχτών οριζόντων έτσι κι αλλιώ και εμεί κι εσεί κυρίω. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Θέλει να κάνει ο Σαμάρα κριτική και θα ακούσετε τώρα πώ τον πήγε πριν ο Κορδέλα. Πώ γίνεται όταν όλη η Δύση στρέφεται πιο δεξιά, ορισμένοι να αναζητούν διαρκώ του ανεμόμυλου ενό φαντασιακού κέντρου, Πώ μπορεί να λειτουργήσει μια κεντροδεξιά παράταξη χωρί τη δεξιά και με ένα κέντρο φάντασμα. Ο καθένα το ορίζει όπω θέλει. Μεγά του, με χαρά του, δεν, δεν πειράζει. Με την ιδεολογία τη παράταξη στο περιθώριο. Με το αποκαλούμενο επιτελικό κράτο των 63 μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Με ανακυκλούμενου υπουργού. Με πάμπολου αλλά πάντα αλάνθαστο εξοκοινοβουλευτικού υπουργού. Και με του βουλευτέ σχεδόν απαξιωμένου, είναι επιτυχημένο. Αν είναι επιτυχημένο έτσι το επιτελικό κράτο, εάν είναι πετυχημένο. Γιατί λοιπόν αυτή η πολιτική μας εκδοχή αποδοκιμάστηκε από την κοινωνία. Με για του, με χαρά του, δεν δε πειράζει. Και μάλιστα αποδοκιμάστηκε χωρίς πολιτικό αντίπαλο, δίχως τρόικα, δίχως καμιά επιτήρηση και σε συνθήκες πρωτοφανούς επικοινωνιακής αντοδυναμίας. Το ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε την κεντροδεξιά να τον κυβερνήσει. Να τον κυβερνήσει. Την ιδεολογία του εμπιστεύτηκε. Και όχι τους πολιτικούς Όλα τα έβαλε, μέσα σε ένα λεπτό τα έβαλε όλα Έτσι ήταν και τα υπόλοιπα λεπτά της χθεστηνής του ομιλία. Εδώ έπιασε κάτι που συνήθω οι δεξί δεν το πιάνουν Δηλαδή την παντοδυναμία, την επικοινωνιακή Την είπε και με ιδιαίτερο τρόπο την εντόπισε ο Αντώνης Σαμαράς ε, Ισχύει αυτό, αλλά μέχρι στιγμή το ακούγαμε από αριστερά Από πασόκους, από τους απέναντι, από την αντιπολίτευση Τώρα από τη συμπολίτευση να εντοπίζει κάποιο ότι υπάρχει παντοδυναμία επικοινωνιακή και παρά αυτήν την παντοδυναμία να χάσουμε τόσες μονάδες είναι ένα ωραίο point από αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε χθες Αυτό το μεγιά του Μιχαράτου που λέει τώρα Μπακογιάννη αναφέρεται στον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί τώρα ο κύριος Σαμαράς? Νομίζω ότι διότι θεωρεί ότι τώρα ακριβώς επειδή ήρθε ένα αποτέλεσμα θα ήθελε ενδεχομένω να την κάνει στο 41%. 41% mm. δεν μπορούσε να την κάνει επειδή λοιπόν τώρα αναμφισβήτητα το πολιτικό σύστημα χτυπήθηκε στις ευρωεκλογέ. συνολικά το Συνολικά βέβαια. Σύστημα, Αναμφισβήτητα επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναταραχή στα άλλα δύο κόμματα, ε, θεωρεί ότι είναι το momentum στο οποίο mm -hmm. μπορεί να προχωρήσει και εκείνο στην κατάθεση των δικών του απόψεων. Με, για του, με χαρά του! Δεν, δεν πειράζει. Έχει κάποιο αποτέλεσμα δηλαδή, αυτό. Είναι. Αυτό εντάξει έχει κάποιο αποτέλεσμα. Να. κανένα. κανένα. Να. Πάνε ένα αποτέλεσμα, όλες οι εφημερίδες σήμερα, όλα τα site και όλες οι εκπομπέ, αυτό συζητάνε τι έγινε με το Σαμάρα στα καλά καθούμενα, ανώ πήγαινε όλα τόσο καλά, στα καλά καθούμενα στην ελεύθερη οικονομία, ενώ πάνε όλα τόσο καλά. Ο Σαμαρά ανακάλυψε καρτέλ. Έχουν σχηματιστεί δυστυχώ. Καρτέλ και ο Σε πολλά παιδιά, Όπως για παράδειγμα στην ενέργεια, στην τηλεφωνία, στα supermarκε. Αντιθέτω, σε παιδεία υγειούρε ανταγωνισμού και η παραγωγή. Και οι θέσεις εργασίες αυξάνονται και οι τιμές ποικίλουν. Παράδειγμα επιτυχίας, η αγορά της μοίρας, της μικροζυθοποιίας, η οποία ανθεί σε όλη τη χώρα. Για να επιτευχθεί λοιπόν ο έλεγχος των καρτέλ πρέπει να ενισχυθεί ουσιοδός η Επιτροπή Ανταγωνισμού και να μετατραπεί σε ένα σώμα πανίσχυρο και οργανωμένο. Μα ελεύθερη οικονομία σημαίνει καρτέλ Όταν μεγαλώσουν οι εταιρείε Και αυτές οι μικρές που λέει εδώ μικροζηθοποίη Γιατί κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν Θα ενωθεί η μία με την άλλη Ή θα έρθει μια μεγάλη εταιρεία θα πάρει 5-6 Όπως ήδη γίνεται Γίνεται αυτό ξεκινάνε με τη διανομή Και μετά παίρνουν όλη την εταιρεία Και κρατάνε την ταυτότητα Και την ετικέτα Την περιφερειακή Της μικροζηθοποιίας όμως ανήκει στη μεγάλη Εταιρεία γιατί αυτό είναι καμία επιτροπή ανταγωνισμού, δεν μπορεί να τα σώσει όλα αυτά και πάντα ελεύθερη αγορά σημαίνει καρτέλ, συνενόηση για να κερδίζουν όλοι αυτοί, να μην έχουν αναταράξεις και να εκμεταλλεύονται τις διαθέσεις του λαού πατώντας πάνω σε πολύ ωραίες λέξεις, έννοιες όπως ελεύθερη αγορά, ελευθερία κίνηση κεφαλαίων Ελευθερία, γενικότερα μια τόσο ταλαιπωρημένη λέξη. Εκεί θα πήγαινε και ο Άδων Γεωργιάδη, γιατί είχε πει προχθέ ότι θα πλήρωνε να ακούσει και Καραμαλή και Σαμαρά, παρά το ότι παλιότερα του έσουρνε ό,τι μπορούσε να σούρει κανεί. Τεμπελχανά έλεγε τον έναν, πολιτικό νύπιο έλεγε τον άλλον. Πήγε χθε, αλλά έπρεπε να φύγει μετά και δεν άκουσε όλε τι ομιλίε. Θα τι παρακολούθησε, φαντάζομαι, μετά. Θα τι έμαθε και δεν πρόλαβε να ακούσει την καλή γνώμη που είχε ο Σαμαρά, που φώναζε κάποτε για τον Αντώνη Σαμαρά, για τα καλάθια. Ο έλεγχο όμω των καρτέλ επιβάλλεται άμεσα για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια που ταλανίζει του πολίτε. Ακρίβεια παντού, στη στέγαση, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στην εκπαίδευση, στον νοικοκυριό συνολικά. Οι φιλελεύθερες παρεμβάσει, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι εύκολο να γίνονται με τι μάχε του τελάρου, τα καλάθια, τα κουπόνια, τα παρακάλια, την οριζόντια φορολόγηση. Γίνονται μόνο με ουσιαστικό διάλογο για τι αιτίε. με τους κατεξοχήν ιδικούς της αγοράς και με μέτρα ουσίας, όπως η μείωση του ΦΠΑ, που θυμίζω έγινε επί 12.14 12 κόντρα στις απαιτήσεις της Τρόικας και πέτυχε. Επειδή η κυβέρνηση δεν θέλει να μειώσει το ΦΠΑ και λέει όλα τα υπόλοιπα, παρά να κάνει αυτό, και εδώ λοιπόν είπε και για τα καλάθια, τα οποία καλάθια τα πρωτό στην ζωή μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης ο υπουργό. Αναπτύξεως, με τον καλό λόγο, τα αποδόμησε όλα, δεν συμφωνεί σε τίποτα απολύτω. Δεν ψηφίζει νέα δημοκρατία. Αυτό είναι σίγουρο. Φαίνεται το καταλαβαίνει ο καθένα. Κάποια στιγμή ο νους του ταξίδεψε στο παρελθόν, ήρθαν οι θύμησε, οι αγωνιστικέ. Ο κινητήριο μοχλό τη μεταπολίτευση, δηλαδή ο δικοματισμό, φαίνεται σταδιακά να ανατρέπεται και να μετατρέπεται σε πολυκομματισμό. Κάτι φταίει αυτό. Η άρνηση να δίνουμε πια μάχε για ιδέε. Θα με τον Κώστα μπήκαμε το 76, 76 στην ΟΝΕΔ. Μπήκαμε γιατί κάναμε ιδεομαχίε. Είπε ιδεομαχίε ή οδομαχίε, γιατί τότε ήταν οι Ρέιτζερ. Όλοι αυτοί οι ούγγανοι, οι κάφροι τη ΟΝΕΔ, τη ΔΑΠ, τότε τη λέγανε, και μ, από την παλιά ΕΚΟΦ του Καραμαλή του Εθνάρχη, και πλακώνανε κόσμο στο δρόμο. Μετά έρθει ο Βορρήδη, πήρε ένα τσεκούρι. Αλλά μέχρι να έρθει ο Βορρήδη και να πάρει ένα τσεκούρι, ήταν όλοι αυτοί. Που αντί για ιδεομαχίες όπω λέει ο Αντώνη Αμάρα, κάναν τι οδομαχίε. Στι θύμησε αυτέ αναφέρθηκε μετά που πήρε το λόγο και ο Κώστας Για όσου δεν το γνωρίζουν, βέβαια το είπε πριν από λίγο ο ίδιο, ο Αντώνη υπήρξε ο προϊστάμενό μα υπεύθυνο τη ΔΑΠ το μακρινό 1976, για λόγου ιστορική ακρίβεια, με γραμματεία του τον Βασίλη Μικαρολιάκο, τον Γιώργο Βλάχο, το Λευτέρη Ζαγορίτη, τον Μάνθωμη και την ταπεινότητά μου. Και βέβαια εκατοντάδες άλλους φίλους και συναγωνιστές που έχω τη μεγάλη χαρά πολλών τα πρόσωπα να τα αναγνωρίζω σήμερα εδώ. Ατίθασα επαναστατημένα νιάτα τότε, Τόλμη και γοητεία προς τα εκεί πήγαινε και τώρα επιτυχημένοι πολιτικοί άνδρες έχουν προσφέρει στον τόπο από τα μετερίζια τους ο καθένας στη δύο πρωθυπουργείοι, ο Αντώνης και ο Κώστας, ο Κώστας και ο Αντώνης, τα στρομφάκια δηλαδή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον έχει 24. <σίλει> <σίλει> <σίλει> Στα χρόνια τα παλιά. Το μακρινό 1976. <σίλει> Σε χώρα μακρινή ζούσαν γελαστές, γαλάζιες πονύριες. Με γραμματεία, Βασίλη Μιχαλολιάκου, τον Γιώργο Βλάχο, τον Λευτέρη Ζαγορίτη, τον Μάνθο Μιχάλα και την ταπεινότητά μου. Πώ λοιπόν δημιουργήθηκε η μικρότερη και πιο φοβική νέα δημοκρατία όλων των εποχών σε αυτές τις εκλογές. Γιατί ποτέ δεν αρνηθήκαμε τις ρίζες μας. <Τοχή> ε, αν όμως το δέντρο δεν ψηλώνει και δεν απλώνεται, τότε σημαίνει μάλλον ότι οι ρίζες του έχουν ξεραθεί. Το δέντρο πράγματι ούτε ψηλώνει ούτε απλώνεται, ακριβώ ότι αποκόπηκε από τις ρίζες του. Τώρα, φεύγω, φεύγω, Ενώ αντίθετα, όταν τα κλαδιά του μεγαλώνουν, τότε μάλλον και οι ρίζε δικαιώνουν το ρόλο του. Το μόνο βέβαιο σήμερα είναι η αβεβαιότητα. Μεγάλη κουβέντα αυτή του Κώστα Καραμαλία. Δό τα στρονφάκια, τα ακούσαμε όλα μαζί από το 76, από το τώρα, από το σήμερα. Το δέντρο, η ερμηνεία που δίνει ο Σαμαράς για το δέντρο, η ερμηνεία που δίνει ο Μητσοτάκη για το δέντρο και η ερμηνεία που θα δώσετε εσεί για το δέντρο. 2.11.10.80.8.80. Είναι μέσω αποστόλη. Σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Δημήτρη Κύρκο επανέκαμψε σήμερα. Είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού, διαφημίσει και εδώ είμαστε. Αποστολή μου. Έλα. Όνια πολλά και ευτυχισμένα, αγόρι μου. Δεν σου λέω να ζει σε τα ψηλά βουνά. Γιατί ο κούλη θα σε καίει κάθε καλοκαίρι και θα σου Αυτό είναι σκώσει... κουή ή όταν θα μου πω... καρφώσει πω... και ανεμογεννήτρια στην πλάτη. Θα σου βάσει ανεμογεννήτριε, οπότε θα το κόψω με αυτό. Α άστα, άστα, <σταίλες> τα ψιλά <είδα, σταίλες> βουνά, <με, με>, τα είδαμε <σταίλες> τα κανοκούλη. <σταίλες> ναι, τα κόψω με αυτά, μην το ξαναπούμε όλο το πράγμα. Τα άκαψε και τα βάλανε μυστηράκια. Α το δεν θέλω έτσι. Αποστολή. Έλα. Ο Τσίπρα τώρα, μην με διακόψε παρακαλώ πολύ. Α, γιατί θα συγκεντρωθεί. Έγινε, έχω χάσει πασαν ιδέαρε αποστολή. Πίστευα τον Εράτρεβα, μου είχε σπάσει τα νεύρα, αρε. Ο Τσίπρα. Ασέβαστο, δεν τα έπεσε. Θα σου πω ένα πράγμα το οποίο πιο θα πει επίτιμο καθηγητή, λέει στο τουρκικό πανεπιστήμιο: Ιδιωτικό. Θα well, ψηφίσει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να δούμε, μήπω ο Μητσοτάκη του έχει τάξει για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αχ, αυτό να το βακάλει. Πάει να διαλύξει την αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ. Ντροπή. Αν είναι τέτοιο πράγμα, ούτε θέλω να το πιστέψω. Τα κάνει, ρε τα πράγματα. Αλλά ποιο να το πιστέψει. Έκανε ό,τι καλύτερο για να κρατήσει ψηλά την αριστερά, να κρατήσει ενωμένο το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει τι πολιτικέ του, εννοώ την περίοδο διακυβέρνηση. Δηλαδή, ε. Ε. έδωσε ε. τον καλύτερο του εαυτό για να τα κρατήσει αυτά ψηλά. Ναι, άμεσα. Και τώρα ναι. ένα περίεργο πράγμα, Μανε σαν να έχει σκέλι, ρε. ένα χρόνο μα εγκατέλειψε, δεν μίλησε καθόλου γιατί έφυγε. Έβαλε τον κασελάκι να διώξει τα βαρίδια που είχε, τον νετρόγαδε σαφίδια. Και το αποτέλεσμα τώρα κάνει πόλεμο του Καστεράκι. Ναι, αν δεν τρέπεται. Και Περίμενα μου που ε Γιατί κυρίω τον έχω ικανό. Για όλα. Αποφάσισα λοιπόν να πιαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα, ναι. Πιστεύω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πιστεύω να κρατήσει μια στάση ουδετερότητα να μην μιλάει. Κι α το κασελάκι να δούμε που θα πάει κι αυτό. Mm. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει στο κρεβάι του αυτό ο άνθρωπο. Εγώ θέλω να βλέπω ένα καλό αύριο. Αυτό παρακάνει. Φοβάμαι όμω αυτό που σου είπα. Μην τον προτείνει ο κούνη. Ο, ο παμπώνιο. Μακάρι να δω αυτό, μακάρι. Μακάρι να δω με αυτό είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μακάρι, μακάρι. Και να δια... Ο Σίγα πόσο χειρότερο ναι είναι από αυτού του προέδρου! Να έχει μοναδική! Και όχι άλλο. Που... Βλέπω τον Άδωνη και τον Βορείδι να βγάζουν φλίκτενε. Αυτό Αυτό που περιμένουν <laughs> Σαμαράτι και Καραμαλή. Αντώνη Σαμαρά! Δεν πάνε αυτοί μόνοι, το λέω. Κάποιον άλλον θα βάλει ο κούλις. Να δούμε, να δούμε. Ναι, έλα, πού είστε τόση ώρα στην τουαλέτα και το σκόνησε. Όπου ουστάρω είμαι, τι θε. Α, τι έγινε, καλημέρα. Είμαι ο Φωτιάδη από τι παραστάσει του Καραγκιόζη. Γεια σα, Φωτιάδη. Τι κάνει. Καλά. Σε πήρα γιατί σήμερα ξεκινάει επίσημα η περιοδία μα για το καλοκαίρι. Και λέω, α πάρω τον αποστολή μου. Μισό και για να το διευκρινίσουμε. Δεν εννοείται κάποιε παραστάσει τη κυβέρνηση κάποιου συγκεκριμένου oh. υπουργού γιατί είπατε Καραγκιόζη. Όχι αγόρι μου, εμεί δεν υποβαθμίζουμε όλα, δεν είμαστε οι τίμοι καθαροί. Είμαστε οι άλλοι που πάμε και αρπάζουμε. Οκ, okay, οκ, okay. παρεξήγησα, λάθο. Είμαστε και εμεί από τη μεριά σου. Ναι. Έτσι. Απλά εμεί δεν βγαίνουμε μπροστά, είμαστε πίσω από το πάνελ. Και επειδή τελειώνεται τώρα έτσι όμορφα αυτή την εβδομάδα. Είστε τα λεγόμενα τα πισόπανα. Μπράβο. εμεί είμαστε τα Και Λοκή, είναι. είναι τα άλλα. Ναι. Θα Πα... τώρα να τα πει τα δικά ναι, με πανά και Τέλο πάντων, για πε. για τα κόκαλα. Οπότε, καταλάβετε, είμαστε από εδώ. Τι φούτα βγάζουν τα ξηράρχη, Σίκα, Σίκα. Και θα είσαι στο λιοπύρι πάνω, ε, ναι, λίγο παραστάσεις, Με τα σμιλεμμένα μπράτσα ιδρωμένη, Παραστάσει, Σίκα. Ναι, Δεν μου είπες για τι παραστάσει, Πού γίνεται η περιοδεία. Τώρα σήμερα είμαστε στη Βέρεια, έχουμε ωραίο καστρό, Μετά πάμε Θεσσαλία, Σποράδε, Βορειοανατολικό Αιγαίο, ναι. Όλα αυτά μέχρι τι 31 Αυγούστου, Κάθε μέρα και μια παράσταση. Να το, ορίστε. Γεια σου, Τζελιάνη. Γεια σου, Καλά εσύ Καλά Ήρα να σου πω χρόνια σου πολλά Oh stop it Με κάνεις υποκινήσου Να είσαι γερός δυνατό Να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά Σαν τα Dutch mountains που λέμε In the Dutch mountains In the Dutch mountains Τόσο ψηλά Τα πιο πιο πιο ψηλά Τα πιο, sorry, ναι Να σε χαιρόμαστε και να σε καμαρώνουμε και να σε απολαμβάνεις Για πολλά χρόνια, για πάρα πάρα πάρα πολλά Τελειώνεται αυτή τη βδομάδα Τελειώνουμε Όχι ρε Ναι Όχι ρε γαμόπι Ναι Μετά τι θα κάνεις Θα κερδάω κονσέρβες μέχρι να ξαναγυρίσουμε ε, ωραία Εντάξει, για να ξέρω αν μπορώ να σε βρω κάπου να σου πλήσω ραντεβούρα παιδί μου oh, Α, <Ρερμα> Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει 24. Τον έχει 24. Ο νου πάει σε πολύ συγκεκριμένες εικόνες, καταστάσεις, γνώριμες. Όμως η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι άλλη. Ε, παραπλανήσαμε. Θέλησαμε να σας παραπλανήσουμε. Δεν ξέρουμε κιόλας, μπορεί να είναι και αληθέ. Αλλά και δεν μας αφορά. Ε, εδώ το 24 προκύπτει από μια άλλη συζήτηση. Γιατί από χτες ο σερβιριζόμενο καφέ έχει ΦΠΑ 24 100. Το ξέρουμε όλοι, όποιος πάει να κάτσει Να πιε καφέ ή όσοι πάτε Γιατί δεν πήγατε και από την πρώτη μέρα Θα πληρώσετε κάτι παραπάνω Γιατί αύξησε το ΦΠΑ Αυτή η κυβέρνηση στον καφέ Το πήγε στο 24% Έτσι λέμε όλοι εμείς Θα ακούσουμε τώρα ότι δεν αύξησε το ΦΠΑ αυτή η κυβέρνηση Η γενική μα πολιτική Είναι ναι. μείωση των φόρων και μείωση του ΦΠΑ Και ε, μείωση ασφαλή των φόρων Δεν αύξησε εμεί. Λοιπόν. Όχι. Ο, το καφέ τον παραλάβαμε σε αυτό το ΦΠΑ, τον ναι. μειώσαμε τον. Δεν αφχίσατε. Οι πανμίες και επανήλθε στο προηγούμενο μόνο του. Ναι. Δεν αφχίσαμε το ΦΠΑ στο καφέ. Δεν αφχίσαμε το ΦΠΑ στο καφέ. Εφικε την για να προηγούμενη εβδομάδα αν πίνετε καφέ καθήμενος με για. τον Τζούνο στη Γεφεσιά, είχατε 13, τώρα 24. Αυτό είναι το πρόβλημα που έπαθαν και οι Ισπανοί με τις μειώσεις. Όταν πες και λες μειώνω το ΦΠΑ για ένα χρόνο. Τον, την πρώτη μέρα που το ανακοινώνει, είναι πολύ ευχάριστο. Όταν τελειώνει ο χρόνος είναι πολύ δυσάρεστο. Εάν αριστά. μου πείτε, ο Κυριάκο Μητσοτάκη άφησε το ΦΠΑ στον καφέ, η σωστή απάντηση είναι όχι. Γιατί? Τον παρέλαβε 24, τον έχει 24. Τον έχει 24. Α, το ΦΠΑ έχει 24 ο Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν τον έχουν αυξήσει. Ήταν 13 μέχρι προχτέ. Από χτε είναι 24. Δεν είναι αύξηση αυτό όπω όλοι ξέρουμε, γιατί και κάποτε, παλιά ήταν πάλι 24. Άρα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Κυριακό Μητσοτάκη που για ένα-δύο πόσα χρόνια ήταν, είχε ρίξει το ΦΠΑ. Αυτό εκεί πρέπει να σταθούμε. Μόνο ευχαριστήσει. Τώρα το ότι ανέβηκε ξαναπηγή 24 και τον έχει ο Κυριακό Μητσοτάκη 24 είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά δεν πρόκειται για αύξηση. όλοι η σει που ψάχνετε πάντα να. Γκρινιάξτε για υποτιθέμενες και δίθεν αυξήσει. Δεν είναι αύξηση αυτό. Είναι κάτι άλλο. Ένα νούμερο. Ένα τίποτα. Που όμω το έχει ο Κυριάκο Μιτζωτάκη. Στο ΠΑΣΟΚ συμβαίνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μετάξυ των υποψηφίων Νίκη η κυρία η οποία είναι έτοιμη να γίνει πρωθυπουργό. Ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μπορεί μέσα στην επόμενη τριετία, αυτό θα είναι ο στόχο, να κυβερνήσει και τη χώρα. Είναι εν δυνάμει Εσεί νιώθετε για μια τέτοια θέση. Νιώθω έτοιμο για μια τέτοια θέση. Μπράβο! Και το ότι νιώθω ότι με, με μια για μια τέτοια θέση δεν είναι μια λογική αλαζονική του τύπου «εγώ μπορώ καλύτερα». Έχω μια εμπειρία κοινοβουλευτική. Είμαι βουλευτής, άρα είμαι μέσα στη Βουλή. Άρα νιώθω ότι ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας ω στο το μήνυμα και την προσδοκία και την ελπίδα που γεννάει. Μέχρι στιγμή έχουμε καμιά δεκαπενταριά. Εν αναμονή, πρωθυπουργού από διάφορα κόμματα. Είναι αντιπολίτευση αξιωματική, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπω έχει δηλώσει. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση ο Βελόπουλο. Οπότε αυτοί όλοι είναι ενδυνάμοι πρωθυπουργοί. Εδώ η Μιλένα Προστολάκη, που είναι απλή βουλευτή, λέει ότι μπορεί να είναι έτοιμη. Όχι, είναι, όχι μπορεί. Για πρωθυπουργό. Είναι η επίσημη αρχηγή, που κι αυτή είναι έτοιμη εννοείται, για πρωθυπουργοί. Είναι στη Νέα Δημοκρατία δύο-τρει-τέσσερι που περιμένουν. να φύγει ο Μητσοτάκη για να γίνουν και αυτοί οι πρωθυπουργοί Γενικώ είμαστε πολύ χαρούμενος λαός και πολύ τυχεροί που έχουμε τόσους πολλούς έτοιμους να μας κυβερνήσουν λαός τώρα, αφού το είπαμε, έτοιμος λαός μέρος δεύτερον Ωμομορή καβλιά, Μόνικα. Εγώ πάλω, Λομπριτζίτα. Που σε έπαιρνα στην παραλία βράδυ στο Σάντα Μόνικα. Καλό, ε! Καλό, ε! Έτσι, μαλάκα. σε πήρα για να σου πω ότι μου κύλησε ένα δάκρυ σήμερα. Εντάξει, άκουσα τώρα ότι η αυγή κλείνει, ξέρει, σε αυτά τι εμετικέ φυλάδε, αυτέ τι κομματικέ που κάνουν το πικρό γλυκό. Που λένε, α πούμε, ότι 100 νεκροί, α πούμε, στο μάτι δεν έφταιγε αλλά 57 νεκροί στα τέπειε έφταιγε Νέα Δημοκρατία. Όλοι φταίγανε, πρέπει Ρε γίδια, ρε παράσιτα, με κούρασε. Είσαι πιο προβλέψιμο και από Λατινοπούλου. Δεν αντέχω. Δεν υπάρχει ακροδεξιά σήμερα στην Ελλάδα. Ρε Μαλάκα, όλοι φταίνε. Φυσικά και όλοι φταίνε. Αυτέ οι αιμετικέ φυλάδε που βγάζουν το πικρό γλυκό των κυβερνήσεων που θυμίζουν Βόρεια Κορέα, ρε Μαλάκα. Τι είναι αυτά να πούμε. Και δεύτερον, έχω δήλωση. Ο γυμνακτυριακό, λοιπόν, προφητεία του χρόνου, όλα τα λαμόγια του πρώην Πασόκου πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα βλέπουν ότι ο Κωσελάκι του γαμάει και θα του διαλύσει, θα κάνουν καινούριο κόσμο. Θε να τα ακού, ρε Μαλάκα, ποιο πάνε. Για yeah, Από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει το Πασόριζα. Πώ λέμε, Πρασόριζα, πάρτε τα αρχίδια Καλά, υπάρχει πιο ωραίο. Το, το έχω πει σε παραστάσει παλιότερα Το Πάριζα. Πάριζα να πιάσει και του νέου. Όχι, ρε Μαλάκα. Πάριζα, να το πιάσετε με τσιρίκια όλα. Εγώ σε γαμάω, Μαλάκα. Όταν που εγώ θα λε. Αντε γαμίζω. Πε το, το α... διάλο Χαμούρι. Πασόριζα, όπω πρασόριζα. Γυμναστιακό, σα γαμάω όλου. Αιδίασα. Oh, και ο Μητσοτάκη γαμάει. Φίλε, καταλάβατε. Καμπάω ακόμα μερικές φορές. Καλησπέρα. ελά. Καλησπέρα. Πήρα να υποστηρίξω τον Ταρίφα τη καρδιά μα, τον επιστήμονα με την ηθική, με αυτόν τον υποστηριχτή του με τσοτάκι. Α, γιατί... τώρα πήρε. Α, χαρά μου να μιλάω. Κι εγώ το... μεγάλη χαρά πήρα. Τέτοιο ηθικό άτομο. Σα παρακαλώ. Ο άνθρωπο ξέρει, ξέρει το παλικάρι αυτό τι γίνεται εδώ στα καποχώρια σε εμά, στην καρδίτσα, στον παλαμά. Δεν τον ενδιαφέρει άμα ρημάζανε τα καποχώρια πριν από τι πλημμύρε. Δεν τον ενδιαφέρει που κυκλοφορούν παιδοβιαστέ ελεύθεροι παρά το πρωθυπουργό. Τέτοιο ηθικό άνθρωπο και Ευχαριστήμωνα είχαμε να δούμε από τον Μέγκελε να του πει στο βλάκα. Μην τον βρίζετε, Ο θα παίρνει μετά να λέει δεν υπερασπίστηκα. Εγώ τον υπερασπίζομαι. Και εγώ γι' αυτό πήρα, απλά μου βγήκε στο τέλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πέρα για πέρα. Πέρα για πέρα. Αποστολή την Παρασκευή, στο δεύτερο μέρο του λαού, έβγαλε στην κυρία Εσμήνη. Θυμάστε το τηλεφώνημα. Όχι, <σχ> αλλά δεν πειράζει. Ξεκινήσατε από τα χειρά τη Νάουσας και φτάσατε στα υφάσματα. Α, ναι, κάτι θυμάμαι. Σου είπε: Έχω φορέσει παντελόνια από το υφασμό που πήραν από την Νάουσα. Ναι. Στις 25 Ιουνίου 1944. Ο Ελλάδα μπήκε στην Νάουσα. Να ράψει Έχει υφάσματα. Φάσματα. Όχι. Υπότιτλοιπε, η γερμανική φρουράκ Δέρματα και υφάσματα για να καλύψεις τι ανάγκε των ελαφιστών. Αυτό που προσπάθησε να σου πει η κυρία Σμίνη πολύ συνομωτικά ήταν ότι ήταν στον Ελλάς, Αφού είχε φορέσει παντελόνια από αυτά τα ρούχα. Ναι. Εγώ χαϊβάνι, όμως, τίποτα. Ξέρει γιατί συνέβη αυτό, ε! Γιατί, γιατί δεν τι εκπομπέ ήδη... Γι' αυτό ή επειδή έχω και Αυτό τα... ο Αυτό που μου λες Ε. Αυτό, εκεί καταλήγουμε. Εντάξει, <laughs> θα ήθελα, αλλά δεν δύναμε. Δεν μα αντέχω. Δεν σα αντέχει. Ναι, δε δε μας αντέχω. αντέχω. Αλλά υποψιάζουμε ότι αυτό ήθελε να πει η γυναίκα. Αυτό είπε πολύ συνομότερα. Μάλλον αυτό θα ήθελε να πει απέξω απέξω. Απέξω απέξω. Για την ιστορία, ο Λαναράς υπήρξε δοστήλογο συνεργάτη των Ναζί και πλούτησε προμηθεύοντα το γερμανικό στρατό με στολέ και ρουχισμό. Αποκλείεται. Αλλά Αποκλείεται. Ναι. ναι. εργοστασιά τη εποχή να είναι δοστήλογο, έλα παρακαλώ. Οι τον έχουν ετοιμήσει δίνοντα το όνομά του σε κάποιο δρόμο της πόλης. Μπράβο. Μπράβος ναουσαίους. Χρόνια πολλά για χθες. Ευχαριστώ. Προφανώς αυτό ήθελε να πει η κυρία Εσμίνη, έπεσε στον Κάφρο, που δεν είχε ακούσει την ιστορία, δεν άκουγε τίποτα, δεν καταλάβαινε και έκανε αυτά που έκανε ο Κάφρος. Γιόρταζε προχθές, ναι, χρόνια πολλά να του πούμε και από εδώ, του Κάφρου. Ε, επειδή παίζει πολύ, γίνεται λόγο πάρα για την αριστερά, για τη δεξιά, για το κέντρο, για την κέντρο αριστερά, εκεί έχουμε πολλά, για την κέντρο δεξιά, που μάλλον δεν πολύ υπάρχει, αλλά μόνο δεξιά ή προς τα εκεί θα πάνε, επειδή υπάρχει ένα θέμα με τον προσανατολισμό αυτού του τύπου και δεν ξέρουμε πού ακριβώς να πάμε, σαν λαό και έχουμε μπερδευτεί. Σε ανείπαμε το χρόνο, χρόνο, πριν πάρα πολλά χρόνια, 30, 40, ο Χαρικλίν κάτι είχε προσπαθήσει να κάνει. θέρινη μοίρα δεξιά και πήγαινε χώρα αριστερά. Θέλω να πάω το κόμμα πιο αριστερά. Αν βοηθήσει, πάνε και έρθουν τα πράγματα δεξιά. Όλοι φοπλιστές είμαστε. σω γλιτώσει αριστερά. Και όταν λέω αριστερά, συμπεριλαμβάνω και τη σοσιαλδημοκρατία. Και πάρει πόδι δεξιά. Και στα δεξιά, χωράει η ακροδεξιά. πρώτο το πάρει αριστερά. Το πασο είναι εδώ, ενώ... Αριστερά και δεξιά. Τελιά αριστεροδεξιά. Είμαι στο κέντρο της Μία στροφή αριστερά. Ου, μια στροφάρα, Γιώργη! Και μια επί δεξιά. Πάνα για μας κοντό. χώρα μας Σοφάγε επιδεξιά; Ναι, ρε είμαι δεξιός και τι έγινε Αριστερά και δεξιά Όσο αριστερή είναι η Σιριζέη Και αριστεροδεξιά Όσο δεξιοί είναι οι δημοκράτες Άρα τόσο είμαστε εμείς αριστεροδεξιοί και δεξιοί Μία στροφή αριστερά, Και μία και επιδεξιά. Το ακροδεξιός έχει γίνει στη συνείδηση του κόσμου Ο λογικός Κι όλα στη χώρα είμαστε σωστά Σοφά Και Μια χαρά. Όλα καλά. Με τσουτάκια. Θέλουμε με τσουτάκια, Γιατί αυτή η αριστερά μας πάει όλο δεξιά. Μια σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλιο, Αλλά αν υπήρχε η δεξιά, θα η αριστερά. Είναι νέα αριστερά. Προτού να έρθει δεξιά. Αριστερά. Από μικρό παιδί με σοσιαλδημοκράτη. Για να μα πάει δεξιά. Αριστερά και δεξιά. Και αριστεροδεξιά. Σεβαστοί πατέρε, την ευχή σα. Μια στροφή αριστερά. Και μια επιδεξιά. Δεξιός όρθιος. Και όλα στη χώρα μα σωστά. Σοφά και επιδεξιά. Δόξα το Θεώ. Αριστερά και, και δεξιά. Και δέξια, Ένα πραγματικό μπουρδέλο Μία στροφή Προς ε, τα δεξιά Και Προς τα αριστερά Κι στη χώρα μας σωστά Προς το κέντρο Σοφά και, και επιδέξια Α, Και να που τώρα η δέξια Το πάει κι αυτή αριστερά Με αγάπη Αριστερά και δέξια Το πάνε λίγο πιο δεξιά Ανήκουμε στη Δύση Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό Για να μην έρθει δεξιά Που τώρα είναι αριστερά Καταρχήν όλοι μας έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζουμε πολλοί λένε Και που το παίζει δεξιά Για την πατρίδα! <στοί> Για την πατρίδα τεγλυκιά! Αριστερά και δεξιά Και αριστεροδεξιά Ο μικρός έσπασε τα αριστερό τα δι... <στοί> Μία στροφή επ αριστερά. Και μία επιδέξια Θα σου δείξω πώς θα γράμεις το ίδιο καλά και με το δεξί Κι όλα στη χώρα μας σωστά Σοφά και επιδέξια Χεστάλα Βικτόρια Σέμπρε Αριστερά και, και δεξιά. δεξιά Και, και αριστερό, δεξιά. αριστερό δεξιά Ένας αχταρμάς Μία στροφή επιδεξιά Και μία επιδεξιά. Έβγαλα 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές μου. Τώρα, στη χώρα μας σωστά, και Τώρα φταίω να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Τουρλουμπού και δικιά μου. Αυτό, <laughs> ακριβώς. <laughs> τα επιλέγουμε αυτά τα φιντάνια, είναι δικές μας επιλογές. Φτάζομαι στο τέλος για σήμερα, ακολουθεί το τρίτο μέρο του λαού. Μετά διαφημίσεις και αμέσω μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς αύριο. Γεια σας. Γεια σου, αγαπητέ μου, Αποστολή. Γεια χαρά. Είσαι καλά, αγαπητέ μου. Είμαι καλά. Να χαρώ πολύ. Αποστολή, πήρα να μοιραστώ κανένα δύο σκέψει που είναι και λίγο πονηρές, θα έλεγα. Να το. Έχεις διάθεση να τι ακούσει. Έσκεψα. Έτσι, Οκ, okay. να το παλέψω. Ναι, ναι. Το έπαει πάει σε μένα ή κάπου αλλού. Σε σένα. Ωραία. Λοιπόν, Αποστολή, σκέφτομαι. Το Πασόκ κάνει εκλογέ. Δεν Τσαντάκι που πάει και διακοπέ και μα πάρει το κόμμα. Μία πονηράδα, την κρατάμε στην άκρη. Δεύτερη, εγώ λέω, ο Κασελάκη, μήπω θα ήταν έξυπνο, δεν ξέρω αν θα επιτρέπει το καταστατικό του κόμματο αυτού του τεραστίου που υπάρχει, ή του Πασόκου, του αντίστοιχου τεράστιου κόμματο, να βάλει υποψηφιότητα στα μουλοχτά, γιατί είναι 5-6 που έχουν βάλει υποψηφιότητε, να τσιμπήσει και από εκεί την προεδρεία, να ενώσει τα ακρίσματα και να καταλήξουμε πού, τσα. Στο αυτή τη στιγμή ακριβώ το τσα και τζα. Okay, λοιπόν, εκτό και αν επαναδραστηριοποιηθεί αυτό το τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο που λέγεται Λοβέρδο. Κι αυτό, κι αι... αυτό. Κι άλλο κεφάλαιο. Εδώ σε θέλω κάπου που περπατά τα κάρνου. Αγάπη μου, τι να κάνω. Έχω που χωρί τον τζίπλα στην αναμονή, θα βάλω και Λοβέρδο. Αυτό δεν το σχέθηκα, είναι αλήθεια. Έχει δίκιο. Δηλαδή, κάπου λοιπόν, με τα κεφάλαια μην έχουμε τράφικ, κάπου να γίνει μια συνεννόηση. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Και σε αυτά ξέρεσα τα πάμε καλά σαν Ελλάδα. Αυτό ναι. Στη συνεννόηση, ροή και στη λογική έχουμε τον ρυθμό μα. Το δικό μα, αλλά τον έχουμε. Okay. <clears> Thank <throat> Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά και δια τηλεφώνου. Ευχαριστώ. Αν και λε ότι δεν τα πιστεύει, προφανώ είναι για το κέρδομα. Είναι το τελευταίο τηλεφώνημα που κάνω για τη φετινή σεζόν. Δεν θα σε ξαναπάρω. Καλό μήνα σε Καλό αγωνιστικό καλοκαίρι. Θα κάνει κάποια εμφάνιση το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, όχι, από Σεπτέμβριο τώρα. Ε, το Σεπτέμβριο θα σε δούμε στο φεστιβάλ τη Κλέρε, φίλε. Α. Ετία, δεν θα είσαι στο φεστιβάλ. Θα είμαι. Μου, ωραία, θα σε δούμε εκεί. Λοιπόν, ωραία, αγγλικά να είσαι στην Πρεσβρή και το κατάλληλο. Ναι, αυτό σηκώ, το βοηθ έβγαλε <σίλιο> στον πρόσωπο <σίλιο> έξω. Είναι το κατάλληλο <σίλιο> κοινό της Τούρκος που δεν ξέρουν γκρι και μιλούσα τόσα βέρτα εκεί και νόμιζαν οι άλλοι ότι είναι πολύ γλώσσος. Παραμού! Έλα! Να πούμε καλωμένα, να το πούμε και α πέσει χάμω. Ναι. Ε. Και θα είναι κιόλα, θα είναι. Ναι, ναι, ναι. Ομένο ο καφέ από αυτό το μήνα, κομμένο. Καφέ, πόνο. Τα κάκαλα να μα κόψουν σε λίγο, αν και είναι σε υπολοιτού. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη φορολόγηση, <laughs> ο καφέ όμω έχει ο σερβιριζόμενο. Τώρα, άμα μου μιλά με... για σερβιριζόμενα κάκαλα, ναι, μπορεί να έχουν κάτι παραπάνω. Κανεί δεν ξέρει τι μπορεί να πάρει σε ένα μαγαζί. Πέσει και σερβιριζόμενα κάκαλα. Αυτά τα δίνει κυβέρνηση προ το παρόν. Λέγεται τι θε. Αφού, αφού τη θέλω, ώρεση. Ασχολούμαστε τώρα Πούχιδε, αυτά τα Για το εξαήμερο, κανένας κουβένται τίποτα ποιο εξαήμερο, αφού αντέχουμε. Αν δεν αντέχαμε, να το συζητήσω. Αλλά αφού αντέχουμε και μπορούμε. Για οχταήμερο αντέχουμε, αποστόλιο. Τώρα που βγαίνει <συσ> η Λεπέν και θα γίνω και τη μόδα αυτά. Γιατί να μην ανέβει και το συνταξιωτικό όριο στα 87. Πριν καιρό σου θα πει ότι όλα αυτά θυμίζουνε βαϊμάρι. Πριν πολύ καιρό σου θα πει ότι παρούτη Το θέμα είναι να, και να Ανέκαθεν, από τα. ο Ρούσσυς Ανέκαθεν, Ρούσσυς <συσυσυσύς> Σε αυτό το κόσμο που μόνος που ζω δεν υπάρχουν κανόνες Μα μόνο εξαιρέσεις Ναι ο Ρούς, ο Ντέμις Ρούς Α, ο Ντέμις Ρούς, ναι, sorry Στηγόν. Μάλλον είμαστε. Και αίμα όχι από περίοδο. Αίμα το δικό μα είναι το δικό του. Όχι αίμα στοουν να... ούτε, ούτε αυτό. Ενώ να αποκλείσουμε κάποια πράγματα. Όχι βέβαια ούτε αίμα σε Γιατί ο και ο λάθημο έτσι είπε αίμα θέλει. Αίμα να τα όσχαρ. Για μη σε τα χέρια τα. Α τα αίμα στο πεζοδρόμιο. Μουθενάλλου.